Ιερός Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 18 Ιανουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου το Πνεύματο, Βασιλεύχου Ράνι, Παράκλη, Πνεύμα τη Αληθία, Ο Πανταχούπαραν και τα Πάνα Πληρών, Θεσσαυρό των Αγαθών και τη Ζωή, Πορυγό Ελευθερία, Κίνου Σονημίν, Και καθάριξον ο Μα Σπά, και Σώσων, Αγαθαρέ Ψυχά Σιμών. Θα πιαστούμε σήμερα από το Ευαγγέλιο. Το οποίο δεν το δουν και πολύ σημασία, αλλά έχει πολύ σημαντικά να μα πει: Αναφέρεται στο Ζανχαίο. Την ιστορία την ξέρουμε όλοι. Και η Σελφόν διήρχε το την ερηχό, ο Κύριος. και η Δούαν ονόματι καλούμενος Ζανχαίο, και αυτό είναι αρχιτελόνη, και ούτως είναι πλούσιος και ζήτη ειδίν τον Ιησούν τις αισθήν. Κι ούκει δίνατο από το όχλου, οτι τηλικία ηλικία μικρός ειν. και προδραμών έμπρος στην ανέβηση κομωρίαν, ειναι ήδη αυτόν, οτι δι' εκείνη λε και καὶ οσί επί τον τόπο να αναβλέψας, ο Ιησούς είδεν αυτόν, και είπε προς αυτόν. Ζαγκία σπεύσας κατάβυθι. Σήμερο γάρεν του οίκος σου δί με μήνε και σπεύσες κατέβει και πεδέξε το Αυτόν χαίρον και οι δόντες πάντες διεγόγγιοι λέγοντες ότι παραμορτωλόν δρύση ήλθε καταλύσε σταθείς δεζαν και ο τον Κύριο η δούντα η υπαρχόντο του υπαρχόντομου δίδομοι της πτωχής και ή τις νόστιες αποδίδωμι αποδίδομοι τετραπλούν είπε δε προς Αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο γένετο καθότι και Αυτός Υιός στην ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το Απολλολό <κυρίζει> Αυτό το περιστατικό που αναφέρει η Γραφή στην ουσία συνοψίζει την πορεία της ψυχής μας συνοψίζει τη στάση του ανθρώπου μπροστά στην πρόκληση της παρουσίας του Κυρίου μας και είναι πρότυπο μετανοίας Να δούμε μερικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν Λέει και ζήτη ιδίν τον ίνσον τι σε στι Ο αρχιτελόνης ο Ζανχαίος ήταν ένα φοροϊσπράκτορας της αποπτωχής εκμεταλλευτή των ανθρώπων άρπαγας πλούσιος Αυτό λοιπόν ζητούσε να δει τον Χριστό ποιο ήτανε. παρόλη την πλεονεξία του, παρόλη την αμαρτία του, εντούτησ μέσα του διαφηλάσε του, η ανησυχία του, η αγωνία του για την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. το που καθιστά μίαν καρδιά υγιή είναι η καρδιά που δεν έχει νεκρώσει την αγωνία της για την αλήθεια. Καρδιά η οποία, η οποία για τα κοσμικά μέτρα, για το κοσμικό σύστημα μπορεί να είναι ηθική, Μπορεί να είναι σωστή ενώπιον του Θεού. Μπορεί να είναι κάθαρτη. Πότε, όταν αυτή η καρδιά είναι νεκρή. Και είναι νεκρή καρδιά όταν δεν ενδιαφέρεται, δεν ανησυχεί, δεν αγωνιά για την αλήθεια, για το φως το αληθινό, για το τι συμβαίνει όσον αφορά την ύπαρξή τη. Επομένως, άλλα τα ηθικά μέτρα του κόσμου και άλλα τα μέτρα του Θεού τα οποία προχωρούν πέρα από το φαινόμενο και εντοπίζουν τα πάντα στο κέντρο της ύπαρξής μας στην καρδιά δηλαδή. Άρα, <coughs> ισορροπημένος υγιής είναι ο άνθρωπος που μέσα του έχει σε δράση, σε ενέργεια Την ανησυχία όσο αφορά για το πρόσωπο του Θεού. Λέει λοιπόν ο αρχιτελώνης ο Ζανχαίος εζήτη την τον ισού τι είσαι στή. Καλά Ζανχέ, είσαι αρχιτελώνης, είσαι πλούσιος. Δεν σου φτάνουν τα πλούτη σου. Δεν σου φτάνει η άνεση που έχεις στην ζωή που όλου τους στόχους <κυκλή> τους έχεις ικανοποιήσει. Τι άλλο θέλεις μέσα Του αναγνωρίζει ότι αυτά όλα που έχει δεν Τον καλύπτουν. Να αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που έχει δεν Τον καλύπτουν. Εμείς όλα αυτά που έχουμε ή όλα αυτά που ονειρευόμαστε καλύπτουν την ανησυχία την βουλημία της καρδιάς μας. Νας καλύπτουν. Αυτά που έχουμε. Για αυτά που στοχεύομαι. Ας υποθέσουμε φανταστικά ότι εκπληρώνονται όλα αυτά που ονειρευόμαστε. Καλύπτεται η επιθυμία της καρδιάς μας. Του Ζακίου δεν είναι το. Γι' αυτό εζήτη δίν τον Ιησού τίσεστη. Η πρώτη λοιπόν πράξη σε αυτήν την πορεία της ζωής μας που μπορούσαμε να ονομάζαμε μετάνοια είναι η αναζήτηση η πρώτη πράξη είναι η αναζήτηση αναζήτηση όχι θεωρητική όχι φλίαρη αναζήτηση που απλώς θα ικανοποιήσουμε την περιέργεια την φιλαρέσκειά μας ή την φιλοδοξία μας αλλά αναζήτηση στην οποία κρίνεται όλη μας η ύπαρξη και ρισκάρουμε την ελευθερία μας αυτού του είδους την αναζήτηση και αυτή την αναζήτηση κάνει ο άνθρωπος που αξιολόγησε ανάλογα τον εαυτό του αν αξιολογώ τον εαυτό μου σε μια βαθύτερη ουσιαστικότερη διάσταση τότε ανάλογη είναι και η προσπάθειά μου ανάλογος είναι και ο καημός μου και με αυτόν τον τρόπο αξιολογώ συνολικά τη ζωή μου. Και ανάλογης ποιότητος είναι και η αναζήτησή μου. Ο Ζαχαίος λοιπόν εζήτη τον Ιησού τι σε στι. Το εκπληκτικό είναι που θα δούμε και παρακάτω είναι γιατί ο Κύριος. Περιφρονεί με τον τρόπο του τόσου καλού ανθρώπου, τόσου θρησκευτικού ανθρώπου και τόσου ηθικού ανθρώπου, ίσω. Και ζητεί και αν, να δει και να διασταυρώσει το βλέμμα του Ζανκιού και αν τα αποκρίνεται στην ανησυχία του Ζανκιού. Μήπω αυτό υποδηλώνει ότι καμιά φορά και η δική μα αρετή, η δική μα θρησκευτικότητα, στην ουσία νεκρώνει την ανάγκη μας για ζωντανή σχέση με τον Θεό. Μήπως η θρησκευτικότητά μας, η τακτοποίησή μας νεκρώνει αυτή τη διάθεση της ψυχής για την αναζήτηση του Θεού. Ο Κύριος δεν παραμυθιάζεται από αυτό που θα πουλήσουμε εμείς, αλλά βαθύτερα βλέπει μέσα μας τι γίνεται. Και σε ποιον απαντάει, σε κάποιον που θα ήταν σκάνδαλο για τη θήκη του κόσμου. Καλά ρε Χριστέ μου τώρα, στον εκμεταλλευτή, τον πλούσιο, τον απαταιώναν. Σε αυτόν ανταποκρίνεσαι. Για τον χριστόν δεν υπάρχουν τέτοια σχήματα. Έτσι απλά φτωχός ή πλούσιος, ούτε ταξινομεί τους ανθρώπους με μια κοινωνική, ανάλογα με την κοινωνική του τάξη, αλλά αξιολογεί τους πάντες έξω από αυτά τα σχήματα, σύμφωνα με την διάθεση της ψυχής. Έτσι λοιπόν, ζητεί ή δίν τον Ιησού τι είσαι στι. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, αυτή η κουβέντα ηχεί στην καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ δυνατή, δέστε. Ε, ζητεί ή δίν τον Ιησού, τι είσαι στή. Αυτό μπορεί να γίνει λόγος δικός μας ειναι παρα πολυ δυνατη δεστε ζητει η διν τον ιησου τι εισαι αυτο μπορει να γινει λογος δικό μας προσωπικος Ε, Μπορεί να γίνει προσωπικός μας αυτός. Να δανειστούμε αυτό το λόγο, να το συμμεριστούμε και να κοινωνήσουμε αυτού του λόγου. Εμείς ζητούμε να δούμε τον Ιησούν τι είσαι στι. Αυτό προϋποθέτει ρίσκο. Λοιπόν, ούκαι δύνατο από το όχλο, ήταν κοντούλος καημένος και δεν μπορούσε να ανάλλαγμα τον όχλο που ήταν προς αναδεί, και ανέβηκε στη σηκωμόρια. Ουσιαστικά και εμείς επειδή Έχουμε χαμηλό ύψος πνευματικό. Είμαστε εγκλωβισμένοι στα πάθη μας. Υπακούμε στις υποβολές του κόσμου. Δεν μπορούμε να αναβιβαστούμε σε ύψος νοητών όπου μπορούμε να δούμε τον Θεό. Ο Ζανχιός λοιπόν ανεβαίνει στη σηκομορία. Δηλαδή κάνει μια κίνηση που υπερβαίνει το ανάστημα του κόσμου που του περιορίζει την οπτική δυνατότητα. Εμείς υπερβαίνουμε το ανάστημα του κόσμου, του συστήματος των παθών μας για να μπορέσουμε να δούμε τον Ιησούν τι είσαι Αν δεν ξεπεράσουμε τον εγκλωβισμό και το ανάστημα του κόσμου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια ενώ γίνεται αυτό λέει «και αν αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς Αυτόν». «Αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν». Πω, πω τι κουβέντα ε! Τι γλυκιά κουβέντα! Τι ευαίσθητη κουβέντα! Αυτό θέλουμε κι εμείς να αναβλέψει, να μας δει με ενδιαφέρον με προσοχή ο Χριστός. Αναβλέψας Αυτόν και είπε προς Αυτόν να όλη η ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι αυτός ο διάλογος αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεόν λέει αναβλέψας προς Αυτόν είδε προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν και σπεύσας, σπεύσας κατάβηθη. όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι αυτή αυτή η στιγμή αυτή η μυστική ώρα αυτή η χαστική ώρα που ξεχνούμε τα πάντα βλέπει ο Θεός εμάς και εμείς Αυτόν. Και αναπτύσσεται αυτό, αυτή η προσωπική σχέση. Ζητάω Ζανκείος αναζητή και μετά έχουμε τη συνάντηση. Δηλαδή μετά ξεκινάει την αναζήτηση, ακολουθεί συνάντηση. Αυτή η προσωπική σχέση δεν έχουμε ένα αόριστον παντοδύναμων Θεών που απλώς μας επιβραβεύει ή μας μαθαίνει κάποιες τεχνικές για να γίνουμε πιο δυνατοί. Έχουμε ένα συγκεκριμένο προσωπικό θεών που μας αγαπά και μας συντρίβει η αγάπη Του και μας ταπεινώνει και μας κάνει εξαιρετικά ανίσχυρους εξαιρετικά αδύναμους και επειδή είμαστε τόσο ανίσχυοι και ταυτόχρονα τόσο δυνατοί. Δηλαδή η δύναμή μας είναι η αδυναμία μας. Η δύναμή μας είναι η αγάπη μας. Η δύναμη μας είναι ο έρωτάς μας που μας συντρίβει σε σχέση με τον Θεό. Δεν είμαστε, η δύναμη μας δεν είναι η δύναμη που μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και να κυριαρχήσει πάνω στον Θεόν για να γιώνανθουμε σίγουροι με τον εαυτό μας και αναβλέψας λέει είπε προς Αυτόν σπεύσας κατάβυθι τον καλεί και είπε δέξα το Αυτόν χαίρον τον δέχθηκε ο Ζαγχίος με χαρά εμείς τέτοια πρόκληση πρόσκληση του Κυρίου μας θα τη δεχόμαστε ευχαριστός. Μην βιαστούμε να πούμε ναι, γιατί είναι προκαλεί στην ψυχή φόβο η ευθύνη της πρόκλησης του Κυρίου μας. Πολλοί αν έρθει αυτή η συγκεκριμένη στιγμή θα σκεφτούμε και τι θα χασούμε. Μήπως αφομιοθούμε από τον Θεό, μήπως εξαφανιστούμε, μήπως συγκροστεί το, το θέλημα του Θεού με το δικό μας... Ο Ζανχαίος ευχαρίστος παραδόθηκε σε αυτήν την πρόκληση. Και τι λέει, και επιδέξω ταυτόν αυτόν χαίρον. Να, την χαράν τη συνάντηση την επιβουλεύεται ο άνθρωπος του νόμου. Ο άνθρωπος του νόμου, της αυτοδικαίωσης, Εχθρεύεται το πανηγύρι και την χαρά και την ελευθερία της συνάντησης. Και ο επόμενος πειρασμό που έχει ο άνθρωπος τον οποίον αποδέχεται ο Θεός είναι η φωνή του όχλου που λέει. Και οι πάντες διεγόγγιζουν λέγοντες ότι παραμαρτώλε ο Ανδρής ήλθε καταλήσε. Να η φωνή του όχλου δυνατόν, Κύριε, να δέχεσαι Αυτόν, μα δεν ξέρεις ποιος είναι» Να έρχεται η λογική μας, η μας Έρχεται η αυτοδικαίωσή μας να διαμαρτυρηθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία συγχώρεσης, αμνίστευσης Αλλά όταν η καρδιά λειτουργεί αληθινά Και αλλοιώνεται η καρδιά και συντρίβεται η καρδιά πάβει να υπάρχει νόμος γιατί ο, ο νόμος απλώς περιχαρακώνει την ψυχή που ακόμα δεν λειτουργεί για να την προστατεύσει όταν η ψυχή αγαπήσει όταν η ψυχή ζήσει δηλαδή πάρει μέσα της αιματωθεί καρδιά κατά κάποιον τρόπο δυναμώσει η καρδιά δεν υπάρχει ανάγκη του νόμου υπάρχει ελευθερία του να παραδοθώ στον άλλον και τότε αυτό που κάνει και μεταβία ο νόμος το κάνει ελεύθερα η ψυχή η οποία παραδίδεται στον ηγαπημένο και για να ικανοποιήσει ο ζαγχαίος και τον όχλο και για να προστατεύσει τον όχλο από τον Κύριον που αντιδρούσε λέει σταματήστε κατά κάποιον τρόπο και λέει η μετανό από αποκαθιστώ αυτό που σας σκανδαλίζει τα εμίση των υπαρχών των μου τα ημίση των τα ημίση των και όσους αδίκησα τα δίνω τετρα, τετραπλάσια η μετάνια του λοιπόν έχει καρπόν η μετάνια που είναι απλώς λόγια τι είναι δαπάνη του σπόρου που παίρνει ο Χριστός στην καρδιά μας οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουμε θαυμάζουμε το λόγο του Θεού ο λόγος του είναι ο σπόρος αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τον κόπο και το μόχθο της μετανοίας της αλλαγής και ο, ο σπόρος σαπίζει και δεν καρποφορεί και δεν ανθοφορεί η καρδιά μας εδώ όμως η μετάνεια του Ζανχαίου ήταν πραγματική Αποδεικνύεται στα έργα Δηλαδή πλέον σαν να λέει Αυτό που για μένα ήταν η οχύρωσή μου Αυτό πλε... μέχρι τώρα που ήταν η δύναμή μου Τα πλούτη μου Δεν τα έχω ανάγκη Γιατί βρήκα τη ζωή Ο άνθρωπος Γιατί αμαρτάνει Γιατί είναι κακομύρης Δεν βρήκε τη ζωή Νιώθει μετεωρό, Νιώθει ανασφαλής Μπροστά στο γεγονός τη υπάρξεως Προστά στο μυστήριο του θανάτου και προσπαθεί από κάπου να πιαστεί να γίνει δυνατός. Όταν ήδη αποκαλύπτει τη χάρη, όταν είναι παρόν ο Θεός, δεν υπάρχει λόγος αυτά πλέον, είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδα, δεν είναι τίποτα. Του πλέον του είναι άχρηστα. Γι' αυτό τα παραδίδει μετά. Και καταλήγει μετά ο Κύριος λέγοντας ότι σήμερα σωτρία το οικοδού του το ότι να ήρθε σωτήρια στον οίκο αυτόν γιατί αποκατεστάθη η σχέση. Και μετά λέει ότι ο ιό του ανθρώπου ήλθε ζητήσε το να ζητήσει και να σώσει το απολόλωστο. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολόλωστο, το χαμένο άνθρωπον. Δεν ήρθε ούτε να καταδικάσει, ούτε να χωρίσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες, ούτε να κρίνει τον κόσμο ήρθε να βρει να ζητήσει και να σώσει το απολόλος το χάμενο εμάς λέει, ήρθε να ζητήσει να μας ζητήσει και να μας σώσει εμείς δεν το ζητούμε μας ζητά Αυτός εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε από μόνοι μας μας σώζει Αυτός Αυτή δηλαδή αν η ψυχή δεν συγκινηθεί δεν ε, ευαισθητοποιηθεί από αυτόν τον λόγο του Κύριου μας η ψυχή είναι άρρωστη. Θα μπορούσε κάποιος να πει. <coughs> Γιατί επιλέγει τον Ζανχαίον. <coughs> Γιατί είχε διάθεση. Και η διάθεση του φαίνεται από τα έργα μετανοίας. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ο Κύριος δεν έκανε τυχαία αυτή την κυρίση προς τον Ζανχαίον... Γιατί ο ίδιο πλέον δηλώνει, μαρτυρεί τη μετανιά του με το να δώσει τα υπάρχοντά του, τα μισά στου τοχού, και σε αυτού που αδίκησε τα τετραπλάσια. Γιατί δεν είναι πάντα δεκτική η κάθε ψυχή σε αυτήν την, σε αυτήν την, θέλετε, σε αυτήν την συμπεριφορά του κυρίου μα, σε αυτή την αγωγή. Η ψυχή η οποία έχει συντριβή, η οποία έχει ταπεινωσία, έχει καλή διάθεση, από την αγάπη του Θεού συγκινείται, ευνηδιάζεται και θέλει να ανταποκριθεί σε αυτήν αναγνωρίζοντας τα λάθη της. Μια ψυχή όμως άρρωστη, εγωκεντρική, δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πει «Α, με εμένα ασχοληθεί ο Χριστός, άρα εγώ αξίζω» άρα εγώ είμαι σπουδαίος είμαι σπουδαίότερος τον άλλο άσε τι λέει ο κόσμος και δεν θα συντριβεί γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος δεν στρέφεται σε κάθε ψυχή γιατί δεν είναι έτοιμη η ψυχή δεν είναι δεκτική η ψυχή γιατί μια προσφορά του ένα άνοιγμα του προς εμάς μπορεί να μας κάνει ζημία αν δεν έφτασε η ώρα αντί να μα οδηγήσει σε αίσθηση, σε συνέστηση και να μαλακώσει την καρδιά μας, μπορεί να την κάνει πιο σκληρή ακόμα. Αυτό λοιπόν που είπαμε, η καθαρή ψυχή, η αγνή ψυχή, ποια είναι. Δεν είναι αυτή με τη στενή έννοια, αγνότητα, δεν είναι απλώς, έτσι απλά και τυπικά η αγνία του σώματος, της καρδιάς ή του μυαλού. Αγνότητα και αγνή ψυχή είναι η ψυχή που απερίσπαστα ζητεί τον έναν που έχει ανάγκη και είναι δοσμένη σε αυτή την αναζήτηση. Αγνή ψυχή. Καθαρή ψυχή. Δεν είναι εμείς έχουμε μάθει με την ψυχολογική ή την ηθική νέα των πραγμάτων ότι η αγνή ψυχή είναι αυτή η οποία προσέχει τους λογισμούς τους ακάθαρτους τους μολυσμούς της καρδιάς. Αυτό είναι πολύ λίγο. Αγνή ψυχή είναι η ψυχή που απερίσπαστα διαφυλάσσει τον λόγο υπαρξής της και είναι δοσμένη σε αυτή την αναζήτηση. Καθαρή καρδιά είναι αυτή που δεν ξεγελιέται με τα ψεύτικα. Είναι η ανδρεία ψυχή και θέτει ως υπόθεση. ...και στόχων ζωής της την αναζήτηση του φωτός του αληθινού. Ο Θεός είναι απείρος αγαθός. Δεν περιορίζεται η αγάπη Του. Και μόλις κάποιος μετανοήσει αμέσως ξεχνάει τις αμαρτίες Του. Σε σημείο που ο άνθρωπος να σκανδαλίζεται... ...και αν έχει μάθει με έναν άλλο τρόπο σκέψη... ...α καλά, πώς με συγχώρεσαι, να μην κάνω κι εγώ κάτι... Να μην ξεπληρώσω με κάποια τιμωρία την αμαρτία μου. Στην ουσία, ο άνθρωπο που θέλει να ξεπληρώσει την αμαρτία του με κάποια προσωπική τιμωρία ή αυτοτιμωρία, αμφισβητεί την χάρη του Θεού και προσπαθεί να υποκαταστήσει τη χάρη του Θεού με τη δική του δύναμη, με τη δική του αξία. Δηλαδή ναι, παιδάκι μου έδωσε να δώσω κι εγώ κάτι, να νιώσω ότι κάτι έκαμα κι εγώ. Να κερδίσω κάτι με το σπαθί μου. Όλα τα χαρίζει ο Χριστός. Και είναι απείρος αγαθός. Και δεν μας κρίνει, δεν ρωτάει για το παρελθόν μας και δεν για τις αμαρτίες μας όταν αληθινά μετανοήσει η ψυχή. Δεν τον απασχολεί αυτό. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό Ακόμα και στην εξομολόγηση, όταν πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται, δεν τους νοιάζει ο Θεός. Δεν τους ενδιαφέρει η σύνδεση μαζί Του. Δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση της ψυχής με τον Θεό. Αλλά έρχονται και σου λένε λεπτό σου, λένε σου, λένε σου, λένε με έναν τρόπο για να νιώσουν το εξεκαθαρίστικη υπόθεσή τους. Και όχι είναι να δε βρούμε τον Θεό. Έχει ο άνθρωπο να τα πει, να τα πει, να πει, α τώρα και τώρα ξεκαθάρισε το πράγμα, τώρα η υπόθεση είναι τακτοποιημένη. Ούτε αυτό απασχολεί τον Θεό. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο έχει χάσει το στόχο του και είναι ζαλισμένο. Και θέλει να τα πει. Και αν σε κάποιον άνθρωπο αρνηθεί κάτι, για μέσο αγριεύει ο άνθρωπο. Γι' αυτό είσαι υποχρεωμένο να ακούσει ό,τι πει. Μερικά πια στιγμή να δει ποιο είναι αυτό που ορίζει την έννοια της μετάνοιας, αυτό που ορίζει την ουσία αυτής της κίνησης, είναι η αίσθηση και η έννοια της επιστροφής. Επιστρέφω. Που σημαίνει δεν έχω καμιά σχέση πλέον με το παρελθό μου και με αυτό που έκαμε προηγουμένω προηγουμένος. Αλλαγή και μετάνοια αυτό είναι. Ας το πούμε απλά και πρακτικά. Είμαι πλέον ένας άλλος άνθρωπος. Δεν έχω καμιά σχέση με την προηγούμενη μου ζωή και δεν έχω καμιά σχέση με το παρελθόν μου. Γίνομαι καινούριο. Εμείς όμως λίγο από εδώ θέλουμε και λίγο από εκεί. Γιατί έχουμε πάντα έναν φόβο. Στον ο... Ο οποίος φόβος κρύβει την έλλειψη εμπιστοσύνης μα στον Θεόν. Δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του και νιώθουμε ότι θα μας φορτώσει, δυσβάσταχτα φορτία ο Θεός. Όταν λοιπόν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι όταν ο άνθρωπος αμφισβητεί την αγάπη του Θεού, δεν την εμπιστεύεται και νιώσει ότι θα το φορτώσει πολλά πράγματα και δεν το συγχωρεί αμέσω ο Θεός, μας πιάνει ένας φόβος, ένας δισταγμός, μια μελαγχολία μία απογοήτευση και μία κηδεία πω πω τι θα κάνουμε, τι θα κάνουν, πώς θα μας συγχωρέσει τι δρόμος είναι αυτός όταν όμως η ψυχή είναι η ανδρεία που σημαίνει δεν ακηδιάζει δεν δυσθυμεί και δεν μελαχολεί σε αυτήν την πορεία και σε αυτήν την διαδικασία τότε ακούει ο Θεός την ψυχή η ψυχή που πιο εύκολα εισακούεται από τον Θεό είναι η ψυχή που δεν μελαγχολεί, είναι η ψυχή που δεν απογοητεύεται, είναι η ψυχή που δεν ραθυμεί εξαιτία της ακιδείας. Ένδειξη υγείας και αληθινής μετανοίας είναι η ψυχή που έχει ελπίδα, που έχει αισιοδοξία, που έχει χαρά, που σκέφτεται θετικά τα πράγματα όταν η ψυχή βυθίζεται μέσα στην θλίψη της και την πορεία της, τότε αυτή η ψυχή δεν μπορεί να ακουστεί από τον Θεό. Άμασα λοιπόν μα ακούει ο Θεός όταν η ψυχή μας δεν ακυδιάζει και κατά την καρδιά μας, κατά τη μετάνοιά μας, θα είναι και η απόδοση του Θεού. Δεν δίνει ο Θεός σε όλους τα ίδια Ανάλογα με την χωρητικότητα της καρδιάς μας, ανάλογα πόσο χωρητική είναι η καρδιά μας, τόσο δίνει ο Θεός. Για παράδειγμα, τι σημαίνει χωρητικότητα της καρδιάς. Όταν η καρδιά μας, να με συγχωρέσει για τον όρο, είναι στοιπωμένη. Γεμάτη από χίλια δύο πράγματα. Στούπομεν η καρδιά μας. Στούποσε με χίλια δύο πράγματα. Με έννες, αγωνίε, αγωνίες, όνειρα, στόχους, επιθυμίες. Δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ούτε αέρας δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μας. Όχι ο Θεός. Λοιπόν, χρειάζεται να, απο... να απεκληθούμε, να διάρσουμε, Για να μπορέσει να ενεργήσει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν... Ο Θεός με αγωνία μας περιμένει στο Σταυροδρόμι και παρακολουθεί πότε θα έρθουμε για να εισβάλλει στην καρδιά μας. Αλλά δεν υπάρχει χώρος. Μετάνια σημαίνει η κένωση, το άδειασμα από τους ψεύτικους θεούς, από την ψεύτικη ζωή. Και αυτό προϋποθέτει, είπαμε το πρώτον, να μην υπάρχει απελπισή και μελαχολία. Το δεύτερο, να υπάρχει υπομονή Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Όποιο βιάζεται δεν αγαπά τον Θεό. Εμεί τα κάνουμε όλα βιαστικά. Ακόμη και στη διαπροσωπική σχέσει, θέλουμε όλα να λύνονται δια Δεν Δεν ασκούμεθα στη σχέση και στη διαπροσωπία, ακόμα στη συζυγία. Θέλουμε όλα γρήγορα να τελειώνω. Δεν κάνουμε υπομονή. Δεν έχουμε αντοχέ, δεν έχουμε υπομονή. Είμαστε βιαστικοί. Και είμαστε και απρόσεκτοι. Και είμαστε και άτακτοι. Και δεν προσέχουμε το τελειώ... άλλο, θέλουμε εμείς να μιλήσουμε, δεν ακούμε τον άλλο, δεν παίρνουμε στη θέση του άλλου. Θέλουμε όλα μαγικά να τελειώνουν. Και στην ουσία έτσι, δεν θέλουμε τον Θεό. Ακόμα και στις πνευματικές μας υποτίθεται αναζητήσεις, ψάχνουμε να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας. Και την φυλάρεσκη φυ... περιέργειά μα η υπομονή λοιπόν καλλιεργεί την ψυχή μας το άλλο πρόβλημα είναι η ραθυμία και η ολιγοπιστία πολεμούμε την οκνηρία μια ψυχή οκνηρή είναι σαν μια ψυχή που μοιάζει για ζωντανή αλλά δεν είναι τεμπελιάζουμε η οκνηρία είναι ένας μισός θάνατος την ψυχή την καταστρέφει την διαλύει ενώ η προσπάθεια, ο αγώνας Τι κάνει Ζωντανεύει τις αισθήσεις μας Ζωντανεύει τις πνευματικές αισθήσεις Ένας άνθρωπος ο οποίος Κολυθεί τη ζωή σαν μια κατάσταση συνήθειας Λίγο λίγο αυτή η ζωντάνια που έχει το ενδιαφέρον Κοιμίζεται, κοιμίζεται Και χάνει την αίσθηση Γίνεται αδιάφορος ο άνθρωπος Και σιγά σιγά μετά από την οκνηρία Έρχεται η λύθη Μετά τη λησμοσύνη έρχεται η σκληροκαρδία και μετά η πόρωση και μετά κάνουμε όλα τα εγκλήματα, δεν υπάρχει όριο. Όταν η ψυχή όμω είναι ευαίσθητη, διαφυλά τι αισθήσεις της, μέσα από την προσωπική άσκηση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται λοιπόν να φωνάξουμε στον Θεό, μου. να κλάψουμε, να πονέσουμε, να μοχθήσουμε. Είναι η ανάπαυσή μας ο Θεός όπως το μικρό παιδάκι που χάνει τη μάνα του και κλαίγεται και θέλει να τη βρει ξανά. Έτσι κάνουμε και με το Θεό. Έτσι η ψυχή αναζητεί τον Θεό. Η ψυχή λοιπόν είναι κλεισμένη και δεσμένη σε άλλα πράγματα. Είναι κομματιασμένη, είναι παγωμένη. Χρειάζεται να κάνουμε την αρχή χωρίς δικαιολογίες, χωρίς απαιτήσει, χωρίς γκρίνιες, με υπομονή, με υπακοή. Να επιμένουμε... Να επιμένουμε στην αναζήτησή του, σιγά σιγά. Κάποιος λέει, μα έκανα και δεν βρήκα τίποτα, δεν νιώθω τίποτα. Ε, δεν νιώθουμε τίποτα γι' αυτό το λόγο, ένα λόγος παραπάνω. Να επιμένουμε ακόμη περισσότερο. Να δυναμώσουμε την εσωτερική μας φωνή. Όχι να εγκαταλείψουμε τα πράγματα. Γιατί η ψυχή είναι τόσο σκληρή που πρέπει να, να, να, χτίσουμε, να, να ρίξουμε πολλά ντουβάρια μέσα μας για να αρχίσει να μαλακώνει και σιγά σιγά όταν επιμείνει και φτάσει στα όρια της ψυχή σε αυτό, το, σε αυτό που έχει ανάγκη λειτουργεί η καρδιά μαλακώνει και αρχίζει να αισθάνεται την χάρη του Θεού πρέπει να μπούμε στα σκοτάδια μας να αποδεχθούμε τα σκοτάδια μας για να πονέσεις για να, πρέπει να πονέσει η ψυχή για να νιώσει την ερημιά του Θεού για να Τον αγαπήσει και να Τον δεχθεί. Πρέπει να μείνεις ορφανός για να καταλάβεις τον Πατέρα. Πρέπει να ζήσεις στο σκοτάδι για να καταλάβεις το φως. Πρέπει να ζήσεις τη γύμνωση για να καταλάβεις τη δύναμη της ζεστασιάς. Είναι σημαντικό λοιπόν να σταθούμε στον πόνο μας. Να σταθούμε στη θλίψη μας. Να σταθούμε στην αρρώστια μας. Να μείνουμε στην νοσταλγία μας και στη λαχτάρα μας για να γευτούμε την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Ο πόνος, ο πόνος, η θλίψη, η απογοήτευση, η λαχτάρα, όλη αυτή η κατάσταση την καρδιά της συντρίβει. Και υπάρχει αυτό το εξή παράδοξο. Τη συντρίβει και ταυτόχρονα τη ζωντανεύει. Όσο την καρδιά τη θοπεύεις, την ταντεύεις, την προστατεύεις. Τόσο πιο ανίσχυρη και κοιμισμένη την κάνεις. Τόσο πιο πεθαμένη είναι η καρδιά. Όταν η ψυχή ταπεινώνεται, συντρίβεται... ενώ βλέπεις ότι συντρίφθηκε και διαλύθηκε... τότε ζωντανεύει. Τότε κοδομείται. Τότε φτιάχνεται η καρδιά. Θέλετε μέχρι τώρα να πείτε και να ρωτήσετε κάτι. Αυτό λοιπόν... Είσαστε, ναι, ναι Το ανδριοφρόνημα φρόνημα να τι είναι με την του ανθρώπου. ο είναι είναι ζητούμενο για κάθε ψυχή και έχει τη δυνατότητα κάθε ψυχή. Και ο ανδρείο φρόνημα είναι το ταπεινό φρόνημα. Ένας που υποτίθεται δεν είναι ανδρείος, αν αποδεχθεί ότι δεν είναι ανδρείος και ότι δεν είναι καλά και έχει ανάγκη των Θεών, τότε γίνεται ανδρείος. Ενδέλει το ανδρείο της ψυχής εξαρτάται από την ευλευθερία του ανθρώπου. Εξαρτάται από την ταπείνωση του ανθρώπου. Δεν είναι μία απλώς κατασκευάστηκε έτσι ένας άνθρωπος κι άλλος δεν είναι έτσι κατασκευασμένος. Κοιτάξτε, ας πούμε η μετάνια, έτσι αυτή η πορεία της ψυχής του ανθρώπου τακτοποιεί τη ζωή μας. Όσο ο άνθρωπος δεν στρέφεται στη μετάνοια με αυτή τη διάσταση, όχι με αυτό το κλαψούρισμα και τα, τα χαζά όταν η ψυχή λοιπόν δεν στραφεί με αυτήν την καθαρότητα, με αυτήν την γνησιότητα στη μετάνια, τότε είναι ταλίπορος η ζωή του. Είναι εχμάλωτο σε ψυχολογικές δυσκολίες, στις κακομερίες της, της κάθε ημέρας. Και ταλαιπωρείται και προσπαθεί να βγάλει άκρη. Γίνεται να κουβάρι ο άνθρωπος που δεν έχει στραφεί στη μετάνοια. Γιατί έχει μια διαρκή σύγχυση... Έχει ένα μπέρδεμα διαρκέ και δεν μπορεί να βάλει σε πορεία τη ζωή του, να βάλει σε τάξη τη ζωή του και δεν μπορεί τίποτα να τακτοποιήσει. Αν αφηρέσουμε αυτή την πνευματική διάστηση, ο άνθρωπος προσπαθεί με πολύ κόπο να τακτοποιήσει τη ζωή του και λίγα πράγματα κατορθούν επιτύχει. Αρχίζει να, να αναλύει το ένα, να εξηγεί το άλλο, να, προσ, να, προβρε, να προβλέπει το παρά άλλο, να βρει μια τάξη τέλος πάντως στα πράγματα. Αυτό οφείλεται αυτή η σύγχυση να γιατί μέσα του δεν ξεκαθαρίστηκε μια πορεία ζωής. Δεν έχει βρει το ένα που έχει ανάγκη και είναι πολύ διασπασμένος ο άνθρωπος. Και η καρδιά παγώνει αλλά και γίνεται και χίλια κομμάτια. Θα δούμε τη ζωή μα λοιπόν ότι είναι κομματιασμένη σε πολλά πράγματα και ψυχραμένη, σκληρημένη. Συμφωνώ έτσι ακριβώ με τα πράγματα όπω τα περιγράψατε. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο άνθρωπο έτσι μεγαλώνει και συναντάει το περιβάλλον και εκπαιδεύεται να ζει και να ζει με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο είναι πεντελώ άλλο. Από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να πω ότι όποτε με κάτι του προσπάθηση να κάνω ένα βήμα προ κάποια νέα κατεύθυνση. Ήταν φοβερά δυσκολοί, και αυτό ήταν πιο όπως άνθρωπος. Ήταν πιο εύκολο να είμαι κολλημένος στα δεδομένα που είχα συζητήσει τελευταία με στιγμή. Ναι, έτσι είναι και... ...να αρκετά φυσιολογικό στην πορεία του ανθρώπου. Ποιο φαίνεται φυσιολογικό. Το ότι ζούμε με βάση πράγματα τα οποία έχουμε πει, έχουν υιοθετήσει σαν παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει αυτά τα θεωρούμε δεδομένα τα και είναι αξίζει για μα. Είτε είναι αυτά τα χρήματα, είτε είναι η ειδική, η ευκαιρία, οτιδήποτε είναι αυτό. Ο Γάλλο, ό,τι θέλετε, αυτά που λέτε κι εσεί. Από εκεί και πέρα, έχετε, εσεί σχολά και λέτε: «Κοιτάξει, κάποιοι κρυστού μα να ζητήσουμε τον Θεό. Και που είναι όμω το άγνωστο, εντελώ άγνωστο για μα. Και που υπάρχει ο φόβο που είπατε, μήπω ναι, μα απορροφήσει. Κοιτάξτε, έχετε ω ένα σημείο δίκαιο. Απ' την άλλη όμω. Δεν είναι γιατί μάθαμε έτσι, βολευτήκαμε κιόλα έτσι. Και επιλέξαμε μια πνευματική παθητικότητα. Ενώ η ψυχή μας δεν αναπαύεται, ενώ η ψυχή μας έχει τις απορίες της, έχει τις αγωνίες της, αυτά τα Και παθητικά ζούμε ανεύθυνα τη ζωή μας. Και νομίζω αυτό δεν μπορεί να μας δικαιολογήσει για το τι κάναμε, αυτή η κοινωνία, αυτή το σύστημα, αυτή πώς μεγαλώσαμε. Ο φόβος γεννά την ανευθυνότητα. Ο φόβος γεννά... Να σας πω ένα παράδειγμα σχετικά με τον άνδρα συνίδωσε σε μια σχέση ανδρός και γυναικός ε, αυτό που κατηγορούν πιο πολύ είναι η γυναίκα. Η γυναίκα έτσι, η γυναίκα λιώσει και θέλει μια παράμετρο άλλη που, για την οποία είναι υπεύθυνο ο άντρα. Ο άντρα, παρόλο που το παίζει άντρα και ονομάζεται άνδρας, φοβάται και αγχώνεται μπροστά στη γυναίκα. Και επειδή ακριβώ φοβάται και αγχώνεται, προσπαθεί να φανεί πιο άντρας. Πώς ξεκινάει αυτό. Απ' τη μανούλα. Όταν η μάνα γεννεί στο παιδάκι της... είναι η περιουσία της. Είναι η ζωή της. Ήμουν το πρωί στο, το μισήμερι στο γραφείο και ήρθε μια γυναίκα, μια κοπέλα νεάρα... που μικρομάνα και μου λέει... Και «Θέλω να βαφτίσω το παιδί μου». Λέω το παιδί σου το παιδί σας yeah. Καλά το παιδί μου στάξει το παιδί μας <coughs> Και λέω να σου κάνω μια ερώτηση Ποιον αγαπάς πιο πολύ τον άντρα στο το παιδί σου Πάτερ τι ερώτηση είναι αυτή Μα φυσικά το παιδί μου <coughs> δες τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία Χωρίς το καταλάβουμε <coughs> Όταν λοιπόν ένα παιδάκι Ένα αγοράκι <coughs> με Γεννηθεί και έτσι το χημανούλα Που είναι η ζωή τη, Που είναι η περιουσία τη, χαίρεται μέν το παιδί αλλά νιώθει από αυτό να ευνοχίζεται ε? νιώθει να καταργείται γι' αυτό όταν έχει σε μεγαλώνει προσπαθεί να αποποιηθεί αυτή την εξάρτηση με το να παίζει το ανδράκι και ναι με νοσταλγία αυτή την εποχή της ιδιωτικής μακαριότητος με τη μάνα του αλλά μέσα το ελοχεύει το άγχος Τη παθητικότητα και τη εξαφάνιση του εγώ μέσα στη μάνα του. Γι' αυτό για να θυμηθούμε, όταν ήμασταν έφηβοι, όταν βλέπουμε κάποιον με τη μάνα του, τον κορυδεύαμε. και προσπαθούσε να πει: Ότι δεν είμαι μαμάκια, προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο το αγόρι. Λοιπόν, και σιγά σιγά <coughs> μέσα του, και ασφαλώ και το κορίτσι και η να το έχει έτσι, όπω και το αγόρι, αλλά πιο έντονα στον άντρα, η κοινωνία του βγάζει την ανάγκη να είναι ενεργητικό και ανεξάρτητο. Και προσπαθεί λοιπόν το αγόρι τι να κάνει, ε, να προστατεύσει αυτόν τον ευνοχισμό που το επιβάλλει η μάνα του, η αγκαλιά της μάνας και η κυριαρχία της μάνας. Η κάθε μάνα έχει τον τρόπο της, άλλες είναι λιγότερο κυριαρχίες άλλες περισσότερο, άλλες πιο διεζυδικές, έχουν άλλους τρόπους. Τέλος πάντων με κάποιον τρόπο το αγόρι κυρίως είναι η προέκταση της μάνας και ο άντρα σιγά σιγά νιώθει αυτό το άγχο ότι θέλω την αγκαλιά τη μάνα μου αλλά δεν πρέπει να το δείξω κιόλας και πρέπει να το αποδείξω ότι δεν έχω ανάγκη την αγκαλιά τη μάνα μου και άρα πρέπει να αποδείξω ότι είμαι άνδρας άρα πρέπει να αποποιηθώ οποιοδήποτε θηλυκό στοιχείο και να πτύσω την υπεραρσενικότητα Που σημαίνει αυτό το πράγμα Άρνουμε ότι οποιοδήποτε θελυκό στη Ποια είναι αυτά Είναι το συνέστημα, είναι τα δάκρυα Είναι η εξάρτηση, είναι ο θαυμασμός Και τι φτιάχνω, τον ηρωισμό Τη διανοητικότητα Τον αυτοέλεγχο και τη σταθερότητα <coughs> Τώρα κλαψουρίσματα, τώρα συναισθήμα τι πράγματα είναι αυτά Έχω δύναμη, είμαι εξάρτηση και σταθερός Γι' αυτό το λόγο Στην υποψήφια γυναίκα Θα δει τον κίνδυνο του ευνοχισμού που του θυμίζει η μάνα του, του άντρα. Γι' αυτό πώς προσκύσει τη γυναίκα να ικανοποιήσει την αγκαλιά με τη σεξουαλική επαφή, αλλά όχι και πολλά πολλά. Όχι για ψυχή σύνδεση, όχι και συναισθήματα, όχι για ανοίγματα, γιατί μπορεί να κλωβιστώ και να πάθω την πάθα με τη μάνα μου που κινδυνεύω από εκεί. Προσπαθεί λοιπόν ο άντρα μπροστά στην πρόκληση της γυναίκας φοβάται τον εγκλωβισμό που είχε με τη μάνα του αυτή την εξάρτηση και από τη μία ναι αρέσκεται σε μία παθητικότητα αλλά αυτά, αυτό να θέλω να δείξω δεν έχει αυτή η παθητικότητα με τον έναν ενταείς και τα και ταυτόχρονα μέσα στην ανασφάλεια που έχει μπροστά στην γυναίκα, γιατί ανασφάλεια, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά τη. Δεν έμαθε να δουλεύει το συνέστημα του άντρα, δεν έμαθε να το δουλεύει, γιατί τη θεωρεί κακό. Τη απαγορευμένη σχέση, γιατί έχει συναισθή, πολύ γυναικοτός και δεν το ταιριάζει. Και άρα δεν είναι εκπαιδευμένο, Και δεν μπορεί να πραγματικά σε ένα παιδί ουσιαστικό και βαθύτερο τη γυναίκα. Γι' αυτό ή την διακομωδεί, ή την περιφρονεί, ή οδηγείται σε ένα μισογυνισμό. Και η κοινωνία βγάζει αυτό μισογυνισμό. Δεν είναι μισογυνισμός η εμπόρευματοποίηση του γενικου σώματος. Η γυναίκα μέσα στην πορνογραφία τι κάνει. Υκανόμει πάντα την επιθυμία του άντρα. Που είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Που είναι το ουσιαστικό στοιχείο. Λοιπόν... Σχέση όμως τι είναι Είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων η γυναίκα να αποκτήσει και ένα ανδρικό φρόνημα και ο να αποκτήσει και κάποια θηλικά στοιχεία για να είναι ολοκληρωμένη σχέση τους και ουσιαστική Πρέπει να αποκτήσει η γυναίκα τη σταθερότητα και την οριμότητα ενός άνδρα και ο άνδρας την ευαισθησία την καρδιά και την λεπτότητα που έχει μια γυναίκα και τη διάκριση που έχει Γι' αυτόν τον λόγο, ο άντρας τι κάνει προκειμένου να ικανοποιήσει αυτήν την αποθυμένη ανάγκη που έχει για τη μάνα του, φτιάχνει σχέσει. Αλλά όχι ουσιαστικέ σχέσει. Σου λέει: Έχω τη γυναίκα, όποτε θέλω, μετά κουνόμαι του ώμου μου και πρέπει να φύγει. Και χωρί να σου και εξηγήσει. Και τι θέλει τώρα με τρελά πράγματα, δε, τι, τι εξηγήσει, αφού τα ξεκαθαρίσαμε. Θεωρεί ο ίδιο. Δεν, δεν μπορεί να μπει σε ένα πεδίο. Και έτσι μένει ανώρημο. Τώρα γιατί το είπαμε γιατί μπορούσε κανένα να, να πει παθητικά έτσι είμαστε, έτσι μεγαλώσαμε η μετάνοια όμως τι κάνει, δείτε τώρα στην περίπτωση του άνδρα η μετάνοια μετάνια, τι κάνει, ενεργοποιεί την καρδιά γεννά το συνέστημα το αποκαθιστά γεννά την ευαισθησία καταρρίπτει τους φόβους δεν φοβάσαι να απολέσεις έχεις ανάγκη να δώσει. ή ο άνθρωπος θα επιλέξει μακριά από τον Θεό ένα δικό του τρόπο να διαχειριστεί τα πράγματα να τα ερμηνεύσει να τα αναλύσει, να τα εξηγήσει με αβέβαιτο αποτέλεσμα ή θα αλλάξει όλη την εσωτερική του πνευματική δομή που θα πάψει να φοβάται το άλλο πρόσωπο γιατί πλέον φύγανε οι φόβοι τον αγαπάει ο Θεός και αγαπάει τον Θεό και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο όταν ζήσεις την πληρότητα αυτής της αγάπης δεν έχεις φόβους δεν έχει αγωνία. Δεν έχει έχθρα. Δεν έχει εχθρούς. Και πρώτος, δεν είναι εχθρός η γυναίκα. Την αγαπάς, τη γυναίκα. Δεν είναι εχθρός ο άντρας. Αγαπάς τον άντρα. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά κάτι. Αυτά έκανε μυσικά σταδιακά συμπορία όταν δεν αυτό το πράγμα. Το να μπαλάζει, το να γνωρίζει τον εαυτό το πρέπει. Τέλο θεωρό, γιατί δεν πληθυσμό. Α, όπω σήμερα αλλά. Η φιάστα μου στα πριν αυτό που είναι φύγει από αυτό που το κοινό που έχει. Ανάλογα με τον άνθρωπο, σιγά σιγά και άλλο άμεσα. Και αυτό το λέμε για την υπόθεση του Θεού και δεν υπόθεση απλώ δική μα την οποία τακτοποιούμε. Εμείς το θέμα είναι να δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό <coughs> αυτό πάντως για το προηγούμενο παράδειγμα που θα μπορούσε έτσι να βοηθούσε είναι και η μάνα γι' αυτό πολλά εξαρτώνται από τη μάνα αν μια μάνα έχει το Χριστό μέσα της πραγματικά σέβεται και το παιδί της και δεν λέει το παιδί μου, ούτε καν το παιδί μας, λέει το παιδί του Θεού. Και μια τέτοια μάνα που δεν θεωρεί το παιδί της είναι κτήμα της, και χάσει το παιδί της, χά, χάθηκε η ίδια αλλά θεωρεί ότι το εμπιστεύτηκε ο Θεός να το διακονίσει. Όσα χρόνια θα δώσει ο καθένας των Θεών τότε φτιάχνει γης προσωπικότητες. Και την αγκαλιά της θα δώσει η μάνα και την φροντίδα της και την τρυφερότητα της και την στοργή τη αλλά ταυτόχρονα σιγά-σιγά θα δώσει τα περιθώρια στο παλικάρι της και στην κοπέλα της να ελευθερωθεί, να, της δημιουργήσει, να του δώσει τις δυνατότητες προσωπικής κλίσεως, προσωπικής ελευθερίας, όχι να καπελώνει. Γι' αυτό ένας άντρα που νιώθει διαρκώς να ελέγχεται και να φροντίζεται από τη μάνα του, στο τέλος γίνεται πολύ σκληρός με τις γυναίκες. Γι' αυτό ο άντρας ονειρεύεται ποια είναι η ιδανική γυναίκα για τον άντρα. Η μητρική, η σεξουαλική και η έξυπνη. Δηλαδή, η φαντασία του έχει πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κοινωνεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που γνωρίζει αλλά ικανοποιεί την φαντασία του όλες του ανάγκε. Το ίδιο ακριβώς. Δεν υπάρχει διάκριση. Είτε το γέννησε η μάνα είτε το υιοθέτησε το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί το παιδί είπαμε είναι του Θεού. Με κάποιο τρόπο τις το πιστεύτηκε. Είτε δια της βιολογικής οδού είτε με έναν άλλο τρόπο. Πάντως η προσέγγιση είναι ίδια. Και αυτό που γεννά τη συγγένεια δεν είναι το αίμα αλλά είναι η διάθεση της καρδιάς. Μάλλον ξερω Μήπως είναι πιο εύκολο να βοηθήσω το παιδί αυτό που έχεις την παράδοση του ανθρώπους και σου. Γιατί είναι αυτό που κάνει που ο πιθανός λέει ότι οι γονείς λέει, οι συγγενείς λέει αυτό. Δηλαδή, για το συνέστημα ότι πολλές φορές αφήνες στο βιολογικό συνέσιμα και τελικά μεγαλώνεις το παιδί αυτό χειρότερο. Ε, καλά, αυτά είναι όλα σχετικά καθενό. Σχετικά και χρόνια πολλά. <κυρίζει> λοιπόν, αυτό έτσι είναι για να τελειώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σε μία σχέση υπάρχει η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο ένας παίρνει από τον άλλο και αλλήλω συμπληρώνεται. <κυρίζει> και πρέπει να καταλάβουμε ότι το συνέστημα δεν είναι αδυναμία, αλλά το συνέστημα είναι δύναμη. Όπω και η μετάνοια <κυρίζει> δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και τελικά. Η αδυναμία που είναι η συντριβή μας μπροστά στην χάρη και την αγάπη του Θεού είναι η δυναμή μας. Και η δύναμή μας είναι ότι όλα πλέον χρησιμοποιούνται, όλα αλλοιώνονται, όλα αλλάζουν μέσα μας. Όλα γίνονται Χριστός, όλα γίνονται ελευθερία, όλα γίνονται ανάπαυση. Και τα νεύρα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας αναπαύονται. Η συγκριβή μα οδηγεί στην αναζήτηση του Θεού. Και η αναζήτηση του χρόνου οδηγεί στη συντριβή. Κατά πόσο είναι δικό μα έργο, και τι είναι τρόπο θα το καταφέρουμε. Με ποιο έργο είναι, του γείτονα. Mm. Δικό μα και του Θεού. Αυτό είναι το δικό μα και του Θεού. Θέλει ποσόστοση. Ή... <laughs> Άστα να πάνε. Οι σχέσει <laughs> δεν έχουν ποσόστοση. Τι, τι πρέπει να κάνω εγώ. Ο Θεό δεν εγώ, τι πρέπει να κάνω. <laughs> να <laughs> να, <laughs> να, να το ζητά. Όχι, να ζητά αυτό. Ξεκινά αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αυτή η αναζήτηση του Θεού. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ. Ότι είναι μέσα. Ότι είναι στην κυρία, ότι είναι εδώ, ότι είναι δίπλα, ότι είναι σε αυτό που γνώμο, σε αυτό που αφού, σε αυτό που δουλεύω. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού. Αυτή για μένα είναι έντονη αίσθηση. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε αυτοί, εγώ δεν ψάχνω τον Θεό. Εσείς απολαύστε τον. Εδώ είναι νο, όταν το βρεις απολαύσεις τον Θεό. Εγώ το πιάνω, πάτε με κάποια ειλικρή. Αυτή η αναζήτηση, το ακούω συνεχώς. Αναζητούμε τον Θεό, αναζητούμε τον Θεό. Ξέρετε. Όλες οι όλες θα πιθάνουν και λέω, βάζει και και αυτό. Καλά το λέτε, εφόσον τον βρεις... Εφόσον το βρίσκεται παντού, απολαύστε Τον, αλλά και η απολαύσή Του είναι αναζήτησή Του. Είναι μια διαρκή πορεία. Διευκών Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέω ο Θεός ημών, και ο Σώσον ημάς.